Έλα ελαινά μου, εργατοτεκνίτη μου. Έλα τι θες Εσύ είσαι τεκνίτης γιατί σε είδα στην παράσταση είσαι ένα πολύ καλό τεκνίτη Είμαι ο τεχνίτη, ναι. Οι εργατοτεκνίτε, οι εργατοτεκνύτε. Θέλω να πω ότι είμαστε πολύ ηλίθο λαός που καθόμαστε και πιστεύουμε αυτού τους συλίδιου που μας κυβερνάνε Αυτό θέλω να πω. Το είπε. Και ο αγόρι μου έβγε σου. Ανυπομονών να έρθω να σε ξαναδώ. Άντε, κι εγώ. <laughs> Άμα είναι έτσι... Γεια σα, με το... την ελευθερία μπορεί να μιλήσω. Εδώ μιλάτε. Α, ωραία, α πείτε στον κύριο Καλαμούκη ότι αυτό που εννοούσε ο Μητσοτάκη όταν απευθυνόταν στον Κουτσούμπα για του εργατοτεκνίτε. Οι εργατοτεκνίτε, οι εργατοτεκνίτε. Δεν ήταν εργατοτεκνίτε, ήταν εργατοτεκνίτε. Α, για τεκνά, αγομενέτα. Συγγνώμη. Για κομμενέτα ήταν. Όχι, δεν ήταν ήταν οι κνίτες, οι κνίτες. Όχι, για τι κνίτισε. Αν νόμιζαν από τα τεκνά. Όχι, δεν Το κουτσούμπα είπε ότι έκανε του εργατεκνίτες Αυτό το σκεφτήκατε μόνο εσεί ή το είδατε στο Twitter. Το Twitter κάποιος είναι κάποιο πριν από μένα. Ναι. Αχου Πολύ. Και το αντιγράψατε. Ντροπή. τε Τι να κάνω, τι Έτσι να κάνω. Κάποια κρυάδο του Ερφελεί δεν θα έλεγε. Ε, να σα πω την αλήθεια, με πήρε ο οικογόμη μου το είπε να το πω. Ποιο από του δύο. Ο γνωστό. Ο ή Η κυβερνητική εκπρόσωπη και οι δύο. Ο ή ο δύο. Και ο ανεπίσημο και ο επίσημο. Μάλιστα. Τέλεια. Χάρηκα. Ναι. Ναι. Ναι. ναι. ναι. ναι. ναι. ναι. Γεια χαρά, καλησπέρα. Για χαρά. Ε, παραπολιτικά είναι. Ναι. Δεν είναι ο αποστολής. Είναι. Γεια σου, αποστολή; αποστολής. σου, λέει. Λοιπόν, το επόμενο βουλισάκι σας σέλθειο θα είναι, έτσι. Τι, ποιο θα είναι. Ο τεκνίτης. Α, ο τεκνίτης, ωραίο. Ο τεκνίτης. Δηλαδή... Με τι κουνούμε, Πάει πέρα στο κουνούμα, ο τεκνήτη. το επόμενο, γιατί έχουμε πάρει το πρώτο, πρέπει να το δεχτούμε. τα τεκνάτ και τα γνωστά, πάει λέγοντας. Όλα, όλα, τα βάζει όλα μέσα τα πέσει. Όμορφα και ωραία και είναι όλα ό,τι πρέπει. Τώρα, ωραία, παίρνω, δεν έχει δικαιώματα και μαλακίε, τα παίρνω εγώ. Κανονικά, αποκλείσαι κάπου προ όπου θε. Και μπλουζάκι δηλαδή να, να, να βγάλουμε θα το πληρώσει. Το λέω. Κανονικότα, γιατί το άλλο το χάρισε, το, το πλήρωσε. Όχι, αλλά δεν είναι δικιά σου ιδέα, κατάλαβε. Ναι, παιδί μου, αλλά εντάξει, ο καπιταλισμό είναι ελεύθερο. Αυτά Κάτι θέλω να να δέχεσαι μερικά πράγματα. Βεβαίω, βεβαίω. Ναι, αποσχόλη μου, αγάπη μου. Αγάπη μου, ελληναρά μου. Ναι, τι θε.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 Pujo cani <ΣΠΟ> ναι, χαίρετε. Γεια σα. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι απλά αν μπορεί να αναφερθεί και αυτό στην εκπομπή, ότι σήμερα στι 2.30 η ώρα. Στην δεν έχω πάρει λάθο. Ναι, ναι, καλά πήρατε. Έχουμε τα σωματεία των λογιστών στάση εργασία για, για, γιατί θα έχουμε συνάντηση με τη. Λογιστών <ΣΣ2> <σύμφα> και ελεγκτών, <σέβη> αν δεν κάνω λάθο. Ναι, ναι. Θα έχουμε συνάντηση με το ΣΕΒ για υπογραφή συλλογική σύμβαση. Είμαι σίγουρο ότι πάει πολύ καλά. Ναι, καλά. Εμεί θα το, θα το πιέσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Να το ξέρουμε και στην αδελφή μα. Μαζί με χωρίς. τη συνάντηση τώρα που είναι να καταθέσουμε και τι δηλώσει. Δεν κάνετε καμία περιργία κανένα. Να πάει να λίγο προ το πίσω το θέμα. Και παραπάνω. Απλά λέει μια ιδεούλα. Αν μα συμμετέχουν και στην άδελφή μα, αυτό είναι το θέμα. Να συμμετέχουν να... στι αναδελφή σα και απεργία θα κάνετε και θα γραμθεί <ΣΣΣ> θα κλατάει το σύστημα όλο και θα κερδίσετε και τη συλλογική σύμβαση. Α. Α, αυτό είναι φύβε. Αυτέ είναι λύσει. Αυτέ είναι λύσει. Γιατί οι άλλε στην υφούρμα και ήταν ναι, βέβαια. Μαζί του είμαστε. Έλα, ρε Απόστολε, δεν μπορούσα να μην σε πάρω. Είπα να σε πάρω τελευταία φορά από το χθε, αλλά τώρα θα, θα τα πω. Αυτή η Σιριζέα όταν αποφεύγει να πει το όνομα του Τσίπρα ότι έστρωσε το δρόμο, με τρελαίνει. Μου θυμίζει μία παροιμία στο πολειό μου στη Σάμμο. Ήταν μία που το έπαιζε σαβουάρδιβρο και τρώγανε καρπούζι τη ζέμπ πούμε στο τέλο του τραπεζιού. Και όλοι το τρώγανε με τη φλούδα την καρπουζόβλουδα και αυτή το τρώγαινε, ξέρει, με το πυρουνάκι και με το μαχαιράκι. Αυτό τα Ναι,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 Το τελευταίο είναι της τραβή της ο***ης λέει, η τρίχε της στένες. Όπως και του α, κακού γαμιά. Γα... Ακριβώς από τον λάγο μου, έλα να μου γιάσω. Αυτό γεια. που κόλαγε όμως, τέλος πάντων. Έλα, γεια. Καλησπέρα τρολιά μου, Λεβέντη μου. Καλησπέρα. Ήρα να σου πω καλό καλοκαίρι. Επίσης. Έχουμε οι Αθηναίοι που θα πάνε στην επαρχία, να σεβαστούνε λίγο τον κόσμο που δουλεύει. Ναι, μη σεβαστούνε πολύ. <laughs> Ελπίζω το κράτο επιτελικό. Αν του σεβαστούν στην Αθήνα, πάλι... θα του σεβαστούν και στην επαρχία. Βρε πα καλά. <laughs> πιστεύω το κράτο επιτελικό να κάνει πάλι το έργο του σε σκοτεινέ. Πίστευε, να... πίστευε, αλλά μην ερεύνα. <laughs> λοιπόν, ε, πιστεύω να μην γεμίσουμε πάλι σκουπίδια τα χωριά μα. Πάλι και... πιστεύω. <laughs> <laughs> σε λίγο θα πει να μη γεμίσουμε και τελειακό τι θάλασσε και να μην κατουράμε μέσα. Λοιπόν, ωραία. Πιστεύω ότι δεν θα κατουράμε σε θάλασσε φέτο. Α το, πιστεύω, το Θα γεμίσουμε στις πισίνες Ωραία Γιατί είμαστε high class Ξέρεις τώρα Ξέρω από τώρα πάνω, Από μήκρου και πάνω Λοιπόν Καλά τα πήγαμε με τα πιστεύω σου Λοιπόν, χάρηκα Ον τεληθαρά πολύ καλά θα πάνε Πολά είναι σοβαρότητα ε, Μπορούμε να βάλουμε και το σταθερότητα Υπάρχει μια σταθερότητα στην Ναι, <laughs> στη μα... Και υπάρχει σταθερότητα και συνέπεια. Όχι, παιδί μου, υπάρχει μια σταθερότητα. Α πούμε, οι φωτιέ είναι σταθερέ. Ναι, η λαμογιά, η ρεμούλα είναι oh. επίση σταθερέ. Oh. Τα, τα διευκρίνηστα ποσά είναι αδιευκρίνηστα μεν, αλλά είναι σταθερά ωστόσο. Αλλά είναι σταθερά. Μπράβο. Η αποφάσει τη δικαιοσύνη είναι σταθερές. Α, ε, έξω αυτόν που σκότωσε το Το Ζακ, ο Εντάξει, έκανε και δύο μήνε φυλακή, ένα τα λέμε όλα. Έλα, κουνουμαλό. Έλα. Από πύργο Ηλίας, καλό. Γεια σου, ηλία. Αυτό το βαρφάκι τον έχουν φαϊό, δεν ήταν αφήνουν να μιλήσει απαινά. Το βολεμάρια για τι ιδέε. Ε, ναι αφού δε... λέει ονόματα την ώρα στη Βουλή, τον έχει φάλε σου. Αυτό ο Σύριζε ο, ο τσίπρα τώρα που βγήκε και λέει. Τι λέει κάτι για συμμαχέ, λέει και ο θύμιο εκεί, μήπω είναι συριζέο. Λε Ούριοι, δεν δε μου τα λέτε, μήπω σα δίνουν τίποτα, α, ξέρω κι εγώ. Δεν μπορώ να τα πούμε κιόλα. Πάντοτε εδώ, στην Ελλάδα είναι 30 πράγματα όλα βλέπωματό σκυλά έχουν βγει. Άστοιχο. Κατάσταζεται και, και Ναι, ναι, ναι. Α μείνουμε στο στο. Ouh. Αποστόλη καλό καλοκαίρι δε φίλε Να σε καλά Να περάσεις καλά και ελπίζω από το Σεπτέμβρη να μας βάλεις λιγότερα φασισταριά Ελπίζω από το Σεπτέμβρη να υπάρχουν λιγότερα φασισταριά Μελαρά μου, αγάπη μου! Αχρινήσε μου αγάπη μου! Ελληνικά μου! Ελληνάμπου! μου είσαι είσαι στην καρδιά μου! Σαγάπου, σαν κάπω! Α, συγνώμη ξεφέρνα. Πού θα μα αφήσει πέραμονά τώρα. Εδώ Στην κονσέρβα. Στην κονσέρβα. Λοιπόν, θέλει την κονσέρβα που κρατώ στον ένα μου Θεό να μην δώσει να ξυμεροφώνει. Με την κονσέρβα. <coughs> <coughs> ναι, Λοιπόν, τι θα ήθελα, φίλε μου, τώρα θα θα φύγετε και θα μα αφήσετε, Ένα μιξάκι θέλω να μου κάνει για μεθαύριο, αν μπορεί. Μιξάκι, για πε. Μυξάκι. <coughs> θέλω το καλοκαίρι μου αρέσει του γνωστού γιου, του γνωστού ζεύγου και τον πιο το τουρίστα πρωθυπουργό όλων των εποχών όλα αυτά τα μέρη τα ωραία που έχει πάει μαζί με το καλοκαίρι μου αρέσει.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 χαγιά کولی Το καλοκέρι λοιπόν στον αγωνικόλαο σε στην ήθια στο λεονίδιο I walked in town on silver spurs that jingled that I had only just a few Silver Spurs and said, let's pass some time, and I will give to you. Δεν κουνουμαλαρά μου, ξέχασα να σου πω. Εγώ είμαι! Κι μη μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου! Ε, θέλω κι ένα, θέλω κι ένα. Τι άλλο! Πάλε την περιστέρα ρε εσύ, που λέει ότι κλαίει κάθε χρόνο. Εγώ κλαίω. Εγώ κλαίω. Με τον εθνικό μας τραγουδιστή, το Σάκη τον Ρουβά που λέει Μη μου κλαίς, μη μου κλαίς, δυνατή να φάνησε λεσί. Άλλο νόμος σου θα πεις Μη μου κλαίς, αγάπη μου, μη κλες. Όχι, όχι. Αλλά όχι. πού είπε η ποιότητα μέσα. Ο, ο εθνικό μα είναι ένα πλέον. Έπρεπε να το έχει μάθει. Σωστό. Δεν ε, είμαι και εγώ Και με τον Άλλη Σκούπερ, παρέα. Θέλω να σου πω ότι κάθε Πέμπτη του Ιούλη, εγώ κλαίω. δεν Εγώ κλαίω. Και εγώ θα με δώσει στο πλευρό στη Δεν πρέπει όμω να αντικούμε το ΣΥΡΙΖΑ. τιμέ, με μεγάλη Ποτέ κάτω δεν θα πίσω, Θα μου πιάσει, θα σε προσέχω και με. Όλα αριστερά, όλα, όλα... αριστερά. Πάντα όλα μουνέ. Πολλά όλα... όλα... αριστερά. Πεσταμάντη, Τα για τι τροπέ μα αλλά Εγώ κλαίω. Μια αφιέρωση θα θέλα για την Παρασκευή Θα θέλα τον Κυριάκο, το «Γεια σας κορίτσια» Τι κάνετε εκεί που κάνουν το γεράκι, που κάνουν το γήπα μάλλον Το με... γήπα είναι αυτό που λέει «γήπα εγώ» «Αν μου επιτρέπεις. Μπράβο! Αυτό <laughs> είμα λέει «γήπα έτος. «Αν μου επιτρέπεις» μετά κανονικά Άλλο Γεια σας κορίτσια το καμάκι του κυριακού σε συνδυασμό με μίστερ Μπούτια Κρά κρά, κράξε λίγο Πώς κάνει το κοράκι Thank you Γεια σας κορίτσια Κορίτσια μου εσύ Εσύ αγόρι μου δρελό Κορίτσια Κράξε, κράξε Κορίτσια Ναι ας το κόψω να ας κόψω να ας κόψω Είναι ο τούκης κράξε Σε αδικείς φίλε Να το λες, σε παράκαθα Θέλω να το πεις σε όρες Ένα αφιέρωμα στη Μαρία τη Φοκά πριν από τρει-τέσσερι εβδομάδε νομίζω. Και είχατε βάλει κάτι αποθόσματα νομίζω από το Toll σε Vita. Νομίζω αξίζει να συμμεθούμε λίγο αυτό το φοβερό του έτο που είχε με τον Βασίλη του Γερμανώπουλο στο παγωτό, το θυμάσαι του καθόλου. Πώ δεν το θυμάμαι, πώ όρθιορ. Το περίμενα, Μαρία Φωκά βασίλεια. Μα... Πέριμε περίμενα τι αματόπουλο εγώ τη Μαρία τη Φωκά την έχω συνδέσει με αυτή τη σειρά, α πούμε. Και όχι με το τλσεβ. Για παράδειγμα, εάν έχει βρέσει κάποια ξέρει κανεί όλου και πέρα σε ένα σχήμα με γάτα, παιδί μου. Θα μιλήσει επιτέλου, σανταν και Τι <Κιχυρη> άκουσες την Κολομβία; Με ζηλεύει Με ζηλεύει γιατί εγώ είμαι γιομάτος δροσιά και σφρίγος Με μισή γιατί ενώ αυτή είναι απολυθωμένο δράσος Εγώ είμαι θύερο και καταιγίδα Για καλή μας τη χάρη Αλκοολκιά γριούλα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 Я тина си сокор я су тените. Ела ген. Ела, филя, филя по лаяхра. Има теньосе. Его фетосто калокеи, та еротевто. Тохо проестима. Его навребо климата че кормяна ликнизом My nose grew heavy and my lips could not speak. I tried to get up, but I could not find my feet. me Όμως να μου κάνει και μια χάρη, αν μπορεί. Να μου βάλει αυτή την ατάκα του μπαλούρδιου τότε που είχατε τηλεοπτική εκπομπή για τον επικίνδυνο τη δώρα, το ΣΥΚΟ πάνω, ΣΥΚΟ πάνω. Δεν το θυμάμαι. Είχε πει, φοβήθηκα μισή κονδύλια ο Μαλάκα, κάτι τέτοιο είχε πει. Αν μπορεί να το βάλει, θα με υποχρεώσει, σε φιλό. Καλά, θα το βρούμε, έλα γεια. Καλά, θα το βρούμε, έλα Κανονικά ο Σκάι, τετραήμερο πένθο, δεν θα έπρεπε να βγάλει μια ψηφοφορία ποιο επικίνδυνο σα άρεσε περισσότερο. Πώ θα ξέρουμε ποιο ήταν ο καλύτερο, τη Δόρα του Κυριάκου. Όσο διάβαζε τώρα τον επικίδιο, δεν σου κρύβω, σκιάχτηκα όσο να είναι. Όσο έλεγε, σήκω πάνω για αυτό, σήκω πάνω για εκείνο, σήκω πάνω για τ' άλλο, τα χρειάστηκα λίγο. Λέω λες, κι άμα... Θέλει τι θέλει να βάλει την παρασκευή των πόλη εκείνο τορόσκικο πόλη την παραγγελία. Μια φάρσα που μου έκανε μια κυρία που σε πήρε την έγινε και έλεγε θέλει να κάνει αυτό το εμβόλιο κλπ. Βάλτε με την παρασκευή παραγγελιά είναι για το τέταρτο. Τώρα την τέταρτη δόση που μα πρέπει να κάνουμε. για αυτή τη φόλα! Την όλα τη φόλα.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 69, ναι. 76. Το άκουσα. 11. 11. Ναι. <Κι> Τού και βγαίνω. Μισό λεπτό εκεί να δω. ναι. Το ρώσικο θα κάνετε. Το σπούτνικ. Το ρώσικο. Ναι. Είναι, είναι, είναι καλό αυτό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Να... Πολύ καλό. Είναι σε σχήμα σφυροδρέπανου όμω. Σε, σε τι. Α. Δεν το είναι τίποτα τί. πρόβλημα. Εντάξει. Απλά θα κάνει Αυτή. τα ημοπετάλια Θα γίνουν μετά σε σχήμα σφυροδρέπανου. Να σα πω κάτι. Μπορώ να αλλάξω το κάνω τέτοιο. Ποιο θέλετε Να το κάνουμε Pfizer Τη Pfizer Όχι δεν Είναι γίνεται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 Εγώ, με με τώρα, μη συγχωρείτε κιόλας Θα περιμένω 10 Απριλίου να σας το βάλω Πού να μου το βάλετε, όχι Στον ποπό, γίνεται στον ποπό αυτό το ρώσικο Πω πω Πω πω πω Πω πω Και πο πο πω τρελές και κέφια Πω πω πω πω τρελές και κέφια Δε <δουλεύεται>, ε, Όχι πινω, καλέ, θα... σα παρακαλώ. Εμίγιατρο. Επιστήμον, Δόκτωρ Πιούτσα. Πώ? Το ΕΟΔΙ πήρα εγώ για το εμβόλιο. Εγώ είμαι, ο ΕΟΔΙ <εωδήμος> είμαι, ναι. Δεν το ρώσικο, θέλω τη χάιζερ το, το εμβόλιο. Δεν μπορείτε να διαλέξετε, κυρία μου, λυπάμαι. Θα το φάτε στον κόλο το ρώσικο. Όχι, δεν θέλει να το κάνει βάλε το βάλει το κόλο. Οκ. Καλά, εγώ δεν έχω θέμα. Τον κόσμο, δεν τρέπεται, λίγο. Εγώ, σα παρακαλώ, κύριε μου, <συσίλω> μιλάτε στον γιατρό με σεβασμό. Ναι, κοροϊδεύετε τον κόσμο. Εγώ κοροϊδεύω. Ελάτε να στο βάλω, α πούμε ποιο κοροϊδεύει τον κόσμο. Όχι, δεν σου πω κανένα άλλο. Ελάτε, θα σα το περάσω εγώ πλέον, κορδέλα. <συσίλω> <συσίλω> Ωραία γλώσσα. <συσίλω> Με ποιον μοιάζει η φωνή, ξέρεις Με ποιον Με το λοβέρνο ρε μαζίκα, ίδιος Ποιον να μπορούσε ο Λοβέρδος Το Λοβέρδο, το πατω, το κοινάλι, το μαζίκα Αυτόν Ναι, μαζίκα, μα το δίς είναι ίδιο Κάνε το δω για την Παρασκεμή Εντάξει, θα το δω Καλή διάκοπέδο, ρε Μια διαφήμιση θέλω να κάνω για ένα καμπαρέ στον πυρέα. Έχει ναύτε πολλού, μα βλέπει ναυτικό, μέσα. Εμεί πάνω σε θυμία το πέσαμε. Εμά, από όλα μου, δέσμευε σοβαρά. Βλέπει ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί, Και σε ευρώ, σου γεμίσω τον κόκλο λυπηρία. Ξέρει, άμα με γνωρίς, θα σου φύγουν τα ούρα. Θα του διαλύσω. Θα του διαλύσω. Θα του διαλύσω του αλήτε. Αυτό να κρατάτε από μένα. Θα του συντρίψω. Το να είστε απολύτω βεβαία. Λοιπόν, θα βάλει μουσική από τόκλαρο του Λέξι. Γιατί χτε περάσα μεγάλα. Ο Λέξαρο τάσπασε και πραγματικά όλοι οι φάπερ, τράπερ, τα κτλ. Ούτε το δεξί παππάρι να του το ξηρίσουνε δεν είναι ικανή του Λέξαρου. Τώρα τι συγκρίνει και εσύ, εσύ φτε. Όχι, εντάξει, με μ' αλάκια μου και με λάμπλα. Θέλω να τα ακού να ρε φίλε. Θέλω να τα ακού να λέγεται. Γιατί όχι. Έχω το πλάνο μου και τόκλανο μαζί μου γι' αυτό. Το κολφο γρόσω την τελεία κομπίνα στο μυαλό. Θα γίνουμε αδερθέ μου μια ανοιχτή. Στο υπόγειο με και σκουφιά Μπροστά στο το χρήμα το όνομα Κωδικό, αποδρασία απ' τα σκατά Ένα εξωτικό νησί και δυο νταλίκες νεφτά Απ' τα παλιά θα θυμόμαστε μονάχα τα καλά Σαν το καλοκαίρι του 11 στο πάρκο του Φωκά Μου λένε λέει ξόρμα τους, γάμα την εικόνα του, Πως θα τη χαρακτήριζαν μουσική για τσόγλανους Ελλάδα φτώχεια, αμφιβολό το αύριο Μαθαίνει πιο καλά, μαθαίνει με το μαθα The sun was shining in my eyes My silver spurs were gone, my head fell twice its size She took my silver spurs, a dollar and a dime Θα φύγετε, ρε. Όποτε θέλουμε, τώρα την Παρασκευή. Α, αυτή την Παρασκευή, λοιπόν, θα με βάλει άσχημα. Εγώ με τι ιδέε. Για καλό, καλό τερά, εντάξει. Mm -hmm. Μπράβο το μωρό μου. Αν μιλά για πολλά, αλλαγιο. Μπράβο. Εγώ με τι ιδέε μου και εσεί με τα λεφτά σα. Νομίζω πω τα θέλετε. Μόνα ζυγαδικά.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 Έλα, τον άλλον του κωτσα το υπόλοιπε. Εκεί που σα φέρανε και σα 5 5. Αχ, έχετε καμιά φωτογραφία από τότε. Σάχρο κανά άλμπουμ κανένα τέτοιο. Δεν βρίσκω από αυτές τις παρτούζε σωρές Τι γίνεται! Ένω! ζήλια που έχει κάνει που δεν σε ένα ούτε δύο. Αχ, δεν θυμάμαι. Ήμουνα δεν καταλαβαίνετε Με την σας. γιατί αυτό Έλα από το λάρα, βαγόρι μου, παιδί μου, λοιπόν, τώρα που τελειώνεται για Παρασκευή, θα ήθελα ένα τραγουδάκι, έτσι και καλοκαιρινό, να τα αφαιρώ σε όλου του ακροατέ, το summer wine και επίση, εσύ, επειδή ψάχνεσαι με τη μουσική Σε είσαι τσάκαλο, βρέστο σε μια αεραία, έτσι εκτέλεση. Φιλιά, πολλά, καλό καλοκαίρι σε όλου και υγεία. Και πιείτε κρασί, πιείτε, πιείτε να τυπωθείτε για κα... την που μου. Reste des séries, un baiser dont je prends ton